Μέρος Β. Τα αναπάντητα επιστημονικά ερωτήματα συνέχεια. Κεφάλαιο 7. Βιολογία και ζωή. Η βιολογία βρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο σημείο ανάμεσα στις φυσικές επιστήμες και στις επιστήμες της. πολυπλοκότητα. Μελετά φαινόμενα που υπακούουν σε φυσικούς νόμους. Αλλά ταυτόχρονα εμφανίζουν ιδιότητες που δεν ανάγονται εύκολα στα συστατικά τους μέρη. Η ζωή δεν είναι απλώς ύλη σε κίνηση, είναι οργάνωση, ιστορία και λειτουργία. Τα αναπάντητα ερωτήματα της βιολογίας αφορούν τη γένεση της ζωής, την ανάδυση της συνείδηση και τη δυναμική της εξέλιξης. Σε όλες τις περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν είναι μόνο τι δεν γνωρίζουμε, αλλά πώς πρέπει να τεθεί το ερώτημα για να είναι επιστημονικά αγώνιμο. 7,1 Η προέλευση της ζωής το ερώτημα της προέλευσης της ζωής αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιώδη και επίμονα προβλήματα της επιστήμης. Πώς προκύπτει ένα αυτοσυντηρούμενο, αναπαραγόμενο και εξελισσόμενο σύστημα από άβια ύλη, παρά τις σημαντικές προόδους στη χημία, τη μοριακή βιολογία και τη γεωεπιστήμη. Η απάντηση παραμένει ανοιχτή. Υπάρχουν σενάρια που περιγράφουν πιθανούς μηχανισμούς. Αυτοοργανωμένες χημικέ δομέ. Μόρια με καταλυτικές ιδιότητες. Πρωτοκυταρικές μορφές. Ωστόσο, καμία θεωρία δεν έχει καταφέρει να γεφυρώσει πλήρως το χάσμα ανάμεσα στη χημική πολυπλοκότητα και στη βιολογική λειτουργικότητα. Το αναπάντητο ερώτημα δεν αφορά μόνο το πότε ή το που εμφανίστηκε η ζωή, αλλά το πώς αποκτά ιδιότητε όπως ο μεταβολισμός, η αναπαραγωγή και η εξελικτική δυναμική. Η μετάβαση από τη χημία στη βιολογία δεν είναι απλώς ποσοτική, είναι ποιοτική. Η δυσκολία του προβλήματος δείχνει ότι η ζωή δεν μπορεί να περιγραφεί πλήρως ως άθροισμα μορίων. Απαιτεί έννοιες όπως η οργάνωση, η πληροφορία και η λειτουργία, οι οποίες δεν είναι εύκολα αναγώγημες σε φυσικοχημικούς όρους. 7,2 συνίδηση και εγκέφαλο. Η συνείδηση αποτελεί ίσως το πιο φαινόμενο που μελετά η βιολογία και οι συναφείς. Επιστήμες. Παρά τη λεπτομερή γνώση της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου. Η εμπειρία της συνείδησης. Η αίσθηση του είμαι. Δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς. Το αναπάντητο ερώτημα είναι πώς προκύπτει η υποκειμενική εμπειρία από νευρονικέ διεργασίες. Μπορούμε να χαρτογραφήσουμε εγκεφαλικές περιοχές. Να μετρήσουμε ηλεκτρική δραστηριότητα και να προβλέψουμε συμπεριφορές. Αλλά η σύνδεση αυτών των δεδομένων με τη βιωμένη εμπειρία παραμένει ασαφής. Ορισμένες προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη συνείδηση ως αναδιόμενη ιδιότητα σύνθετων νευρονικών συστημάτων. άλλε επιχειρούν να τη συνδέσουν με συγκεκριμένε μορφές πληροφορία ή ολοκλήρωσης επεξεργασίας. Παρά την ποικιλία θεωριών. Καμία δεν έχει επιτύχει ευρεία αποδοχή ή πλήρη επεξηγηματική ισχύ. Η δυσκολία δεν είναι μόνο εμπειρική, αλλά και ενοιολογική. Η συνείδηση δεν παρατηρείται άμεσα από τρίτο πρόσωπο, βιώνεται. Αυτό θέτει όρια στη δυνατότητα αντικειμενικής μέτρησης και καθιστά το πρόβλημα μοναδικό στο πλαίσιο της επιστήμης. 7,3 εξέλιξη και πολυπλοκότητα. Η εξελικτική θεωρία αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς ερμηνευτικούς μηχανισμούς της βιολογίας. Εξηγεί την ποικιλία των μορφών ζωής μέσω μηχανισμών όπως η φυσική επιλογή και η κληρονομικότητα. Ωστόσο, η εξέλιξη δεν εξηγεί από μόνη τη την εμφάνιση αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Το αναπάντητο ερώτημα αφορά το πώς και υπό ποιες συνθήκες προκύπτουν σύνθετες δομές και λειτουργίες. Η φυσική επιλογή εξηγεί την προσαρμογή, αλλά δεν περιγράφει πάντα επαρκώς τη μετάβαση από απλά σε εξαιρετικά πολύπλοκα συστήματα. Η βιολογική πολυπλοκότητα δεν είναι γραμμική. Εξελίσσεται μέσα από ιστορικές διαδρομές, τυχαία γεγονότα και αλληλεπιδράσεις πολλών επιπέδων. Γονίδια, κύτταρα, οργανισμοί και οικοσυστήματα συνδέονται σε δίκτυα που δεν μπορούν να αναλυθούν πλήρως με αναγωγικές. Methodus. Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο, διότι απαιτεί συνδυασμό εξελικτικής θεωρίας, συστημικής σκέψης και μαθηματικών εργαλείων που ακόμη βρίσκονται σε ανάπτυξη. Η πολυπλοκότητα δεν είναι απλώς αποτέλεσμα περισσότερων στοιχείων, αλλά αποτέλεσμα σχέσεων και ιστορίας. Μεταβατική παρατήρηση Τα αναπάντητα ερωτήματα της βιολογίας δείχνουν ότι η ζωή δεν είναι πλήρω προσβάσιμη μέσω μιας Ενιαία μεθόδου ή θεωρίας, η προέλευση της ζωής, η σύνειδηση και η πολυπλοκότητα αποτελούν σημεία όπου η επιστήμη συναντά τα όρια της χωρίς να χάνει την ομιμότητά της. Στο επόμενο κεφάλαιο, η ανάλυση μετατοπίζεται στην τεχνολογία και τον υπολογισμό, όπου τα αναπάντητα ερωτήματα αφορούν όχι μόνο το τι μπορούμε να κατασκευάσουμε, αλλά τι μπορούμε να κατανοήσουμε και να ελέγξουμε.